Ερμηνευτικών σχόλιον του κεφαλαίου Ιώτα, σελίδα 1001, στοίχη 1 έω 11. Όπω μεταξύ τη 6 και 7η φραγίδο, ούτω και μεταξύ τη 6 και 7η σάλπικο, παρεμβάλεται επεισόδιον αναφερόμενον πιθανότατα στην τύχη του Ισραήλ κατά την επικειμένη μετά το 7ο σάλπισμα Κρίσιν. Άγγελος εξ ουρανού, εκ των ιών του ανθρώπου, ως διαπιστούται εκ της διαπρεπούς εμφανίσεως αυτού, προαναγγέλων των εντό λίγου τελικών αγώνα, εγχειρίζει στον Ιωάννη μικρών βιβλίων ή να καταφάγει αυτό, σύμβολων της πλήρους προσοικιώσεως και κατανοήσεως του περιεχομένου του βιβλίου. Συντασσόμεθα υπέρ της νόμης ότι το βιβλίο ασχολείται με την επιστροφή του Ισραήλ, ούτινο η ιστορία, ως εξαρχής της εθνικής του συγκροτήσεως και άχρη του νυν χωριστήσα της ιστορίας του λοιπού κόσμου, προσφιώς αυτά παρουσιάζεται ως βιβλιαρίδιον εν το μεγάλο βιβλίο ισχύρας του αρνίου περιλαμβανόμενων. Εφόσον δε η 7η αυτή σάλπινγκ αποτελεί τη συνέχεια των εν το μεγάλο βιβλίο 6 σάλπισματων, το περιεχόμενο του βιβλιαριδίου τούτου πιθανότερο μα φαίνεται να εκτείνεται μέχρι του κεφαλαίου ΙΑ στίχος 15, όπου then η εξιστόριση των κατά το 7η σάλπισματων. Γλυκεί στην γεύση τούτο ω προαναγγέλων την εφρόσινων επιστροφήνη χριστών μεγάλη μερίδο Ιουδαίων επροηγουμένως σε 144.000 Ιουδαίων κατά την περίοδο αυτήν επιστρέφωση, παρουσιάζεται ακολούθος πικρών λόγω των επακολουθησότητων στην επιστροφή ταύτιν δυνών, πιθανώς και εκ του φανατισμού των πισμόνων σε αντιεπιστία παραμηνάντων Ιουδαίων.